Στοίχη 29.54 Το θαύμα του Ιωνά, κατά δίκη της γενεάς του Κυρίου, έλεγχος των Φαρισαίων και Γραμματέων. 29. Και ενώ επίκνωναν τα πλήθη του λαού, ήρθε να λέγει «Η γενεά αυτή είναι πονηρά» και ένεκα της πονηρίας της ζητεί θαύμα που να δεικνύει εμφανέστερον την αποστολή μου. Αλλά τέτοιο θαύμα δεν θα δοθεί εις αυτήν, παρά το θαύμα που προετυπώνεται και προεικονίζεται από το θαύμα Ιωνά του προφήτου. 30. Διότι όπω ο Ιωνά εξελθών σώο και αυλαβή από την κοιλία του κήτου έγινε υπερφυσικό σημείων με το οποίο ο Θεό επεβεβαίωσε το περιμετανία κηρυγμά του ει του έτσι και ο ιό του ανθρώπου ο Μεσία δια τη αναστάσεώ το από τον τάφον θα είναι θαύμα μοναδικών με το οποίο ο Θεό θα δεικνύει στην γενεά αυτήν ότι αυτό είναι ο σωτήρ και ο των ανθρώπων. Αλλά και στο θαύμα αυτό. Δεν θα πιστεί αυτή. 31. Δι' αυτό δε η ειδωλολάτρης βασίλισσα της νοτιοδυτικής Αραβίας θα αναστηθεί κατά την εσχά την κρίση μαζί με τους άνδρες της γενεάς αυτής και θα τους καταδικάσει, διότι αυτή, μολονότι το γινεί και δεν εγνώριζε τον αληθινόν θεόν, ήλθαν από την άκρη του κόσμου να ακούσει την σοφία του Σολομόντος. Και η εδώ, χωρίς να χρειάζεται ταξίδιων μακρινών, Υπάρχει περισσότερον από τον Σολομόντα αφού εγώ δεν είμαι απλό ο φως όπως το εκείνος αλλά είμαι αυτή η ενσάρκωση της Θείας Σοφίας. Κι όμως οι άνθρωποι της γενεάς αυτής δεν δεικνύουν ενδιαφέρον να ακούσουν τη διδασκαλία μου. 32. Άνδρες νινεβήτε θα αναστηθούν κατά την μέλουσαν κρίσιν μαζί με την γενεάν αυτήν και θα την καταδικάσουν διότι εκείνοι μολονότι ήσαν και αλλοεθνείς Μετενόησανε στο κήρυγμα του Ιωνά, ο οποίος ήταν απλούς προφήτης και δεν έκαμε κανένα θαύμα εις αυτούς. Και η εδώ πολύ περισσότερα συντελούν στο να γίνει δεκτών το ειδικό μου κήρυγμα, παρόσα συνέτρεχον για το κήρυγμα του Ιωνά. Διότι εγώ δεν είμαι απλούς προφήτης και τα θαύματά μου καθιστούν το κήρυγμά μου επιβλητικότερον και ασυγκρίτως έγκυρον και αυθεντικών. 33. Η πονηρά αυτή γενεά είναι τυφλωμένη από την αμετανοησία τη. Δι' αυτό δεν ζητεί θαύμα και δεν βλέπει το φω του πνευματικού ηλίου που λάμπει και αστράπτει ευεργετικό τριγύρω τη. Κανένα που είναι ψελίχνον δεν τον βάζει σκρυψόνα ούτε υποκάτω από τον κάδον με τον οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά τον τοποθετεί επάνω ει τον λιχνοστάτην, για να βλέπουν το φω του και οδηγούνται από αυτόν εκείνοι που εμβαίνουν στο σπίτι. Έτσι και εγώ που είμαι ήλιος της δικαιοσύνη, δεν είμαι κρυμμένο, αλλά το φως τη δασκαλίας μου και τη ζωής μου σκορπίζει τα σωτηριώδης ακτίνα του παντού. 34. Αλλά για να απολαύσει κανείς το σωτηριώδες του το φως πρέπει να έχει και τον λίχνο της ψυχής εις καλή κατάσταση και για να καταλάβετε τούτο καλύτερα σας λέγω ο λίχνος που δίδει φως στο σώμα είναι το μάτι όταν λοιπόν το μάτι σου είναι υγιές τότε και όλον το σώμα σου θα είναι γεμάτον φως. Όταν όμως είναι βλαμμένος ο λίχνος του σώματος και όλον το σώμα σου είναι γεμάτον σκότος. Έτσι θα φωτίζεται και η ψυχή σου από το φως της δασκαλίας μου και της ζωής μου όταν ο νου σου και η καρδία σου δεν είναι βλαμένα και πονηρά. Όπως πάλι είναι, θα είναι η ψυχή σου γεμάτη σκότος όταν ο νου σου έχει βλαβεί. 35. Πρόσεχε λοιπόν... Μήπω σκοτιστεί το όργανο που έχεις για να λαμβάνεις με αυτό ο φως Πρόσεχε δηλαδή μήπως τυφλωθεί ο νου σου που είναι ο φωταγωγός της ψυχής σου 36 Εάν λοιπόν το σώμα σου είναι γεμάτον από φως και δεν έχει κανένα μέρος σκοτεινών Θα είναι πραγματικός φωτεινών ολόκληρων όπως όταν ο λίχνος με τη λάμψη του σε φωτίζει Έτσι και η ψυχή σου Εάν δεν έχει καμία δυναμή της σκοτισμένη από τα πάθη της αμαρτίας, τότε θα είναι γεμάτη φως και θα φωτίζει ως άλλο λαμπρός λίχνος και τους άλλους και δεν θα ζητεί θαύμα για να οδηγηθεί υπ' αυτού προς το φως της αληθείας. 37. Αφού δε ο Ιησούς, η πετάφτα, τον παρεκάλλει κάποιος φαρισαίος να πάρει στο σπίτι του το πρωινών φαγητών του, και ο Κύριος εδέχθη την πρόσκληση. Όταν δε εμβήκενη στο σπίτι του Φαρισαίου, εκάθισε αμέσως πλησίον της τραπέζης, χωρίς προηγουμένω να νηφθεί. 38. Ο Φαρισαίος όμως, όταν είδε αυτό, υπόρησε, διότι ο Ιησούς δεν ενήφθη πρώτου φαγητού, σύμφωνα με τα παραδόσεις των παλαιοτέρων αβήνων. 39. Ο Κύριος όμως είπε προς Αυτόν, «Τώρα, εις των σημερινών καιρών, που περιορίσατε την θρησκείαν μερικού τύπου εξωτερικού, Ση οι Φαρισαίοι καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του ποτηρίου και τη πιατέλλα. Καθαρίζετε μόνο τα σχήρα σα και το εξωτερικό του σώματό σα. Το εσωτερικό σα όμω είναι γεμάτο από αρπαγή και από κακία. Φροντίζετε μόνο το σώμα σα να είναι καθαρόν, ενώ αφήνετε την ψυχή σα να είναι και κάθαρτο. 40. Ανόητη. Ο Θεό που έκανε το απ' έξω, δηλαδή το σώμα, δεν έκανε και το από μέσα, δηλαδή την ψυχή. Αφού λοιπόν ενό πλάστου ποίημα είναι και τα δύο, γιατί καθαρίζετε μόνον το εν και αφήνετε ακάθαρτον την ψυχή, η οποία είναι και το σπουδαιότερον συστατικό σα, 41. Αλλά όμω, δώσατε λιμοσύνη εκείνα που περιέχονται μέσα στο ποτήριον και την πιατέλαν, και γεννείτε ευεργετική και στου άλλου με τα αγαθά σα. Και ειδού όλα, όσα τρώγετε, θα σα γίνουν τότε καθαρά, έστω και αν τα τρώγετε χωρί να πληθείτε προηγουμένω. 42. Αλίμωνον όμως εισάς τους Φαρισαίους, διότι δίδετε δεκάτην από τον δυόσμον και από το απήγανον και από κάθε λάχανον, παραβαίνετε δε με αδιαφορία τη δικαιοσύνη και την τον Θεόν αγάπην. Τα τελευταία αυτά έπρεπε πρωτίστως να πράτετε, και αφού πράξετε αυτά, τότε να μην αφήνετε και εκείνα. 43. Αλίμωνον εισάς τους Φαρισαίους, διότι αγαπάτε να κάθεστε στα πρώτα καθίσματα μέσα στα συναγωγάς για να διακρίνεστε από τους άλλους και αρέσκεστε να σας χαιρετούν με σεβασμό εις αγοράς. 44. Αλλή μονός σας 44. Αλλήμονός σα, γραμματής και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι είστε σαν τους τάφους που δεν φαίνονται και οι άνθρωποι που ανύποπτοι περιπατούν απ' επάνω εις τάφους αυτούς δεν γνωρίζουν τούτο και μολύνονται χωρίς να το καταλάβουν, διότι σύμφωνα με τον νόμον, Όποιος εγγύσεις τάφων γίνεται ακάθαρτος. Έτσι κι εσείς, είστε γεμάτοι κακίαν την οποίαν κρύπτεται με την υποκρισίαν και εκείνοι που σας πλησιάζουν ανύποπτοι μολύνονται και διαφθύρονται. 45. Απεκρίθηκε κάποιος από εκείνους που εσπούδαζαν τον νόμο και παρουσιάζοντος γνωρίζονται σε αυτόν και του είπε «Διδάσκαλε, με αυτά που λέγει δια τους Φαρισαίους υβρίζεις και εμάς τους νομικούς». 46. Ο ΔΕΗΣΟΥΣ είπε και εσά, του νομικού αλίμονων, διότι φορτώνετε του ανθρώπου με φορτώματα βαριά που δύσκολα βαστάζονται, και εσεί οι ίδιοι ούτε με ένα από τα δάχτυλά σα δεν εγγίζετε τα φορτώματα αυτά. Με τα παραδόσει δηλαδή και τα άλλα έθιμά σα, μετεβάλατε των νόμων ει βαρύ φορτίον, και ενώ εσεί σε τρόπους τρόπου να ξεφεύγετε τα δυσβαστάχτους αυτά υποχρεώσει, αναγκάζετε του άλλου να βαστάζουν το βαρύτε των φορτίων 47. Αλλήμονός σας, διότι κοδομείτε τα μνημεία των προφητών και φαίνεστε μεν ότι πράτετε τούτο εξεβασμού προς τους προφήτας, έχετε όμως κι εσείς τα αυτάς διαθέσεις προς τους προγόνους σας. Οι πατέρες δε και οι προγονείς σας όχι μόνο δεν έδειξαν κανέναν σεβασμόνι σε αυτούς, αλλά και τους εφώνευσαν. 48. Και συνεπώς, επειδή δεν αποκηρύτετε τους πατέρας σας και δεν συμμορφώνετε τη ζωή σας προς την διδασκαλία των προφητών, γίνεστε μάρτυρες κατηγορίας κατά των απεσταλμένων του Θεού και επιδοκιμάζετε και εγκρίνετε τα έργα των πατέρων σας. Διότι αυτοί μεν τους εφώνευσαν, σις δε θάπτετε τους φωνευομένους και του κρίζετε τα μνημεία συμπληρώνοντας έτσι το έργο των πατέρων σας. 49 επειδή δέχετε έχετε τας αυτάς φωνικάς διαθέσεις με τους πατέρας σας δι' αυτό και εγώ που είμαι η σοφία του Θεού είπαν: θα του στείλω προφήτας και αποστόλους και θα κάνω την τελευταία προσπάθεια για να του σώσω αλλά αυτοί θα φωνεύσουν και από του απεσταλμένου μου αυτούς μερικούς και θα κατατρέξουν τους υπολείπους 50. Διαναζητηθεί η ευθύνη από την γενεάν αυτή, η οποία αντί να έλθει η συνέστηση από τη μακροθυμία του Θεού παρασύρεται με τον θάνατον τον οποίον μου προετοιμάζει εις έγκλημα φοβερότερον από του φόνου των προγόνων τη. Δι' αυτό δε θα τιμωρηθεί αυτή το αίμα όλων των προφυτών που γίνεται εξακολουθητικό από τον καιρό που εθεμελιώθει ο κόσμος. 51. Από το αίμα δηλαδή του Άβελ που εφωνεύθη στα πρώτα αίτη τη δημιουργία των ανθρώπων μέχρι του αίματο του Ζαχαρίου που εφωνεύθη μεταξύ του Θησαστηρίου και του Ναού Εις δηλαδή Άγιον, ο οποίος με το έγκλημα αυτό ευεβηλώθη. Ναι, σας βεβαιώ, ότι διόλα τα αίματα αυτά θα ζητηθεί ευθύνη από την γενεάν αυτήν. 52. Αλίμωνον εισάς τους νομοδιδασκάλους, διότι με τη διεστραμμένη διδασκαλία σας εσκοτίσατε τα διανύας των ανθρώπων και τους αφιρέσατε το μέσον με το οποίο σαν με άλλο κλειδί θα οδηγούνται στην γνώση του πραγματικού δρόμου της σωτηρίας». Έτσι δε και εσείς, δεν εμβήκατε στον δρόμο αυτών που θα σας έφεραν στο Χριστόν και στην βασιλεία του, αλλά και εκείνους που ήθελαν και προσεπάθουν να έμβουν, τους συμποδίσατε. 53. Ενώ δε ο Ιησούς έλεγε προς αυτούς τα αυτά, ήρχισαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να εξοργίζονται πικρός και εμπαθός εναντίον του και να του ζητούν αμέσως και εκ του προχύρου απαντήσεις δια πολλά ζητήματα του νόμου. 54 και με τα ερωτήματα και με τα ζητήματα αυτά τον παρεμόνευαν και ζήτουν να αρπάσουν με δόλων από το στόμα του κάτι μη σύμφωνο προς τον νόμο, για να διατυπώσουν κατηγορίαν εναντίον του.